Σα καλωσορίσουμε στο τρίτο επεισόδιο του podcast του newsfilter.gr και σήμερα έχουμε πολλά να σας πούμε, ενδιαφέροντα, πικάντικα και ευχάριστα θέματα. Όπως βλέπω ο Άγγελος έχει συνδεθεί με το με το μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε αλλάξει έδρα, ναι, ναι, ναι, πλέον παράξει. εκπέμπουμε από την άνω πόλη, αντί του φιλίου που έχουν εγγραφηθεί τα δύο προηγούμενα. Και μαζί μας είναι ο Αποστολή και η Ματία. Γεια! Yeah. Yeah. Δεν μου λε, Άγγελε, η ζωή σου σου σου αρέσει, παίρνει καλά. Ναι, με μου τελειώνει, γιατί? Θε να τα αλλάξουμε Amigos. Μήπως... Τι ζωέ μα, Ναι. Ε, δεν νομίζω, να νομίζω. Κοίτα, μου αρέσει. Άκου όμω ιδέα για αυτού που δεν του αρέσει η ζωή του, τι μπορούν να κάνουν. Θα πάνε στο eBay και θα δούνε ότι ένα αυστραλός την πουλάει έναντι του ποσού των 4.400 ευρώ. Και όταν λέμε πουλάει τη ζωή του, λέει τι εννοούμε. Θα σου εξηγήσω ευθύ αμέσω. Πουλάει τη ζωή του εννοούμε, τα ρούχα του, την ταυτότητα, το όνομα, το τηλέφωνο, τα βιβλία του, τα cd του Επίσης θα μάθει στον αγοραστή όλες τις ασχολίες του Όπως σέρφινγκ, κορυβασία, σκέιτμπορντ Καθώς και προσωπικές συνήθειες Όπως τι του αρέσει Το φαγητό που τρώει Τα σκουλαρίκια Μαζί και με όλα τα φλερτ Τους φίλους, τις κοπέλες που είχε Τους γονεί κτλ Αυτά. Σαρέσουν. τα ακούσαν ενδιαφέροντα. Εγώ προσωπικά για τα φλερ, Τι έχει, Εγώ Εγώ προσωπικά για τα φλερ, λέω. Ε, αυτό πάει όλο το πακέτο. Εννοείται τα ξεχωριστά. Ρα, τι, μετά θα είναι σαν να τη ζωή που ζούσε αυτό, ε, Έτσι υποστηρίζει αυτό. Τώρα εγώ δεν το υποστηρίζω. Εντάξει, ο άλλο όμω δεν είναι σίγουρο τι θα συνεχίσει τον ίδιο εγώ άλλο. Με τον ίδιο, τον ίδιο, ίδιο, ίδιο, ξέρω, τι έκανε, τον ίδιο τρόπο Κοίτα, αυτός, του δώσει το πρώτο. Το έναυσμα. το έναυσμα και μετά συνεχίζει. Το είχε πειραμάτιο ότι για να πάει κάποιο να αγοράσει τη ζωή του άλλου πρέπει να έχει κάποιε προσφορικά προβλήματα. Γιατί ε, δεν δε, πάνω... δε, δε είναι. Ξέρετε πήγε να αγοράσει τη ζωή του άλλου. Εγώ δεν πήγαινε ή... αλλά ήδη για παράδειγμα στο eBay υπάρχουν πέντε αγοραστέ. <σχ> και αυτό ε, είναι σε πληστιασμό έτσι προφανώ η τιμή ανεβαίνει. <σχ> μέχρι να πουλήθει. Ε, μάλλον για τα φλερπίγαν, έτσι. Βέβαια υποστίζει, έτσι. Όλα αυτό θα την πουλήσει η ζωή του μετά, αυτό τι θα κάνει. Κοίτα μπορεί να θέλω να μάθω σερφινγκ, ορειβασία, σκίτμπορτς, Αυτά τα, τα λεφτά που θα δώσουμε. Μπορείτε να μάθουν με λιγοτερο ποτέ, σαν Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τους γονεί του πώ του πουλάει. Αυτοί έχουν συμφωνήσει ότι δεν είναι... πλέον γονεί σε κάποιον άλλον. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτός και τη μάνα του. <laughs> Ξέρω τι α πούμε. το τραγούδι του που λέει Παίζουν πλέον καρδιές αλλά παίζουν πλέον ζωέ. Παραλλαγία, είναι ότι εκτό από όλα αυτά, δίνει και δύο μήνες, ε, τηλεφωνική υποστήριξη αυτός. Εντάξει, δεν δε, δε, δε, δε, δε, γίνεται ότι μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή άμα τρώσει με το δεξί με το Ιστούριο, μου το πες τηλέφωνο, το. Παίζει ας... τηλέφωνο, τρώσει τηλέφωνο και ξοδέψει με το δεξί Κάπω λοιπόν, έτσι. Δηλαδή έχει μόνο πέντε η εκπαίδευση. Πώ θα μάθει όλα αυτά τα πράγματα, Ε, Ίσούς εννοεί. <συρήκη> ότι κάνει ένα διάλειμμα σαν θα το Νομίζω ότι αυτό Γι' αυτό δεν ζήτησε καμιά, κάτω στάρα χιλιάζου, που στα στάβε... Ναι, μετά τι θα κάνει αυτό, λέει Σκέψτε θα... δεν θα είναι γραμμένο που δεν θα, θα έχει ταυτότητα, δεν έχει τίποτα. Θα αλλάξει όνομα Και επίθετη. Καλά, εντάξει, σου Ναι, μετά σας. θα είναι. Δηλαδή, θα είναι, είναι ένα καινούργιο και και ο, άλλος, ο, ο, άλλος, ο άλλος Με, θα σε, χωράσει... με χιλιάδες ευρώ στο, στο, στο, στο τσέπη. Ναι, και άλλο που θα χωράσει την ε, ζωή Τη δικιά του θα την κάνει. Και μόδα. που τη δική αυτή, την, την, την, την, την, την, την, την, για να αλλάξουν ζωές Α, θα τα αλλάξουν, αυτό δεν είναι πούλη μου, αυτό είναι ανταλλαγή Γιατί αμα όλες το παραπάνω θα βάζει και... Είναι ανταλλαγή με όφελο στο πιβάκι, πάλι Σημείο να πούμε και μια, ένα επίτευγμα του News Filter και του Newscast ταυτόχρονα. Εδώ και λίγο καιρό είμαστε και official στην Connect Bar. Γεγονό το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε μέσω της Connect Bar και να ακούτε ζωντανά το News Filter, ζωντανά εννοώντα χωρί να το κατεβάσετε κατευθείαν από τον Play που διαθέτει, και επίση μπορείτε να ενημερώνεστε κατευθείαν για τα βάρη το καινούια, Newscast. Εκτό από αυτό. Για τα θέματα καινούργια που παίρνουν στο News Filter μέσα από την ε, Connectbar. Καλά, επειδή τα είπε λίγο ανάποδο ο Άγγελο, μπορείτε να ακούτε το Newscast μέσα από τον Play και να ενημερώσετε το News Filter μέσα από τα RSS που διαθέτει η Connectbar. Να πούμε κιόλα ότι η Connectbar είναι μια ελληνική κατασκευή, <Καλαιά> μια ελληνική δουλειά από κάποια παιδιά. Ακαιτά ναι, καλή δουλειά που συγκεντρώνει ραδιοφωνικού σταθμού από όλη την Ελλάδα, τηλεοπτικά κανάλια, ειδήσει από πολλά... Ε, Πολλέ σελίδε αναζήτηση στο YouTube, βίντεο και τέτοια Όπως τέτοια. Ε, γράφτηκε και από τα παιδιά που έχουν το wiggler.gr, αποτελεί ένα από τα πιο καλά ελληνικά εργαλεία για, που περιέχουν ε, feeds από όλα τα ελληνικά διάσημα blogs ε, podcasts κλπ και είναι πολύ χρήσιμο μπορείτε όλοι να την κατεβάσετε τι βρίσκεται εύκολα γράφοντας Connect bars στο Google και τα σχέδια Εντό των άλλων θεμάτων, αυτή τη φορά στο Newscast αποφασίσαμε να επισυνάψουμε και μερικέ προτάσει για ενδιαφέροντα site τα οποία βρήκαμε. Εκ των οποίων το ένα έχει να κάνει με χαρτογράφηση περιοχών και τα σχετικά και το άλλο ε, είναι περισσότερο προ το χιούμορ με αστεία βίντεο. Ε, Α μιλήσουμε βέβαια πρώτα για το videoparodies.com. Ε, είναι το site εκείνο το οποίο ανεβαίνουν παροδίε γνωστών video clips τα οποία κανεί μπορεί να κατεβάσει και να τα δει δωρεάν δεν ζητείτε ζητεί, δηλαδή κάποιο registration ή οτιδήποτε δηλαδή άλλο ε, προσωπικά έχω βρει αρκετά ενδιαφέροντα εκεί στο newsfilter.gr προτείνουμε και ένα από αυτά Η άλλη σελίδα στην οποία ενδιαφερόμαστε είναι www.flash-earth.gr ε, Σουσία σε αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί του χάρτε από το Google Earth και μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε περιοχή στο κόσμο θέλετε Είμαι προσωπικά έχω βρει ακόμα και το σπίτι μου ακριβώ, μπορεί να το... Το έχω, έχω. τη σκεπή τουλάχιστον. Είναι τη σκεπή τουλάχιστον μια φωτογραφία, αλλά με zoom αρκετά κοντά ω να καταλαβαίνει ότι όντω αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Και επίση έχει μια μηχανία αναζήτηση που που μπορεί να γράψει όποια πόλη θέλει. Με σχετικά μεγάλε το που με γράψει το χωριό σου και να σε πάει κατευθείαν τπέ. Να τονίσουμε εδώ βέβαια, ότι και από τη δικά μου πλευρά που το κοίταξε λίγο το site, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που έχω βρει. Δηλαδή κάνει με τον καλύτερο τρόπο χρήση των Google Maps και έχει πολύ, πραγματικά πολύ ωραία αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο πολύ χρηγορό στο εργανείς φωτογραφίες και το καλό είναι ότι σου λέει και γεωγραφικό μήκος και πλάτος ακριβώ του σημείου που βρίσκεσαι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πόσο, πόσο συχνά ενημερώνεται η βάση με του χάρτε. Αυτό δεν έχω ιδέα αλλά φαντάζομαι... Μετά έχουν πάρει που έψαξε το εργοστάσιο τη που δουλεύει. Είπε ότι ήταν αρκετά πρόσφατη γιατί έχουν κάνει κάτι αλλαγέ στην είσοδο και αυτέ οι αλλαγές υπήρχαν. Μπορεί να απλώσεις το κάνεσαι ντόρ στην ταράτσα και να το δει. Συγγνώμη, τα πολύ γρήγορα Θε να το δοκιμάσει και να μα πει πότε έχει. Θα το δοκιμάσω. Οκ. Okay. Ένα θέμα που κεντρίζει τον τελευταίο καιρό το ενδιαφέρον τη επικαιρότητα είναι το θέμα των καταλήψεων στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ΑΕΚΤΕΗ δηλαδή. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, τι πιστεύετε γι' αυτό, αν είναι σωστές, αν είναι λάθος και γενικά τις απόψεις σας. Αποστόλη; Εντάξει, το έχουμε δει να γίνεται ξανά και παλιότερα, το περασμένο καλοκαίρι ας πούμε. Ε, το ζήσαμε κιόλας όσοι είμαστε μέσα, να χάνονται Βέβαια, τι ξανακυρδίσαμε μετά, αλλά δεν είμαι σίγουρο για το πόσο αυτό θα ξαναγίνει αυτήν τη φορά. Πιστεύει ότι κερδίσαμε κάτι κάνοντα κατάληψη, Εκ το του αν κρίνω, θεωρώ ότι όχι, δεν κερδίσαμε δεν κερδίθηκε κάτι. Αν και η άποψή μου, δηλαδή τότε, για του καλοκαιριού, μιλώντα τι καταλήψει, ήμουνα υπέρ. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κάτι. Εκ το αποτελέσματο, όμω, όχι, διαφωνώ. Πάντω, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στον νόμο μετά από τι καταλήψει. Δεν έχω ακριβώ το ίδιο κείμενο. Ναι, δεν γνωρίζω, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι είχα πάρα πολύ με το θέμα, αλλά λίγο που άκουσα κάτσε τη στιγμή και λοιπά δεν έχω δει ουσιαστικέ αλλαγέ, Ου ουσιαστικέ ουσιαστικέ αλλαγέ. Έχει αλλαγέ ω προ το άσυλο, α το πούμε και αυτά έχει αλλαγέ. Έχει αλλαγέ ω προ το Νίσον 2 χρόνια, έχει αλλαγέ νομίζω και για τα σιγάματα που πωτίστε, δεν θα ήταν εδώ αυτό, αυτό σε αυτό το σημείο υπήρχε οριστική ε, αλλαγή. Δηλαδή αυτό που προτεναν στην αρχή, δεν είναι σε καμία περίπτωση με αυτό που προτείνουν τώρα είχε αλλάξει εντελώς για τα συγγράμματα λέ. τώρα όσον δε... αφορά το τι μπορείς να κερδίσεις από μια κατάληψη αυτό που θέλαμε ω φοιτητικό κίνημα τέλος πάντων όσοι φωνάζανε στις αίθουσε για καταλήψεις αυτό που θέλουν να κερδίσουν είναι η οριστική ε, ε, μετακίνηση του κυβέρνηση ώστε να αλλάξει τα σχέδιά της να αποσύρει τα πάντα Φωνείτε με συμφωνείτε με τον νόμο ή όχι, ανεξάρτητα Πιο... από όλη uh, η κατά τη κατάρριψης. με το νόμο πλαίσιο, ναι. με μερικά συμφωνώ, με άλλα όχι, αλλά δεν μπορείς να τάξει όλα δικά σου. Κι εγώ το πιστεύω, αλλά αυτό που κυρίως εγώ πιστεύω ότι σε αυτό στο οποίο πρέπει να μείνουμε είναι αν και κατά πόσο πρέπει να... να ζηθεί με πολύ έντονο τρόπο η απόρριψη του σχεδίου ή τελικά η ψήφισή του. Ναι, okay. εκτό από τον ε, τρόπο που θα ζητήσει να ψηφιστεί ή όχι το νομοσχέδιο, ω προ τη μορφή του, συμφωνήσει ή όχι. Ε, Όπω είπε και ο Χρήστος, δηλαδή ε, αλλού ναι, αλλού όχι. Π.χ., αυτό για τα συγγράμματα που προτείνεται τώρα. Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα, θα λειτουργήσει, θα δουλέψει. Ε, αυτό με το πολλαπλό σύγγραμα, το οποίο μπορούμε να έχουμε πάνω από ένα κτλ. Ως το όχι. Αυτό δεν είναι στο νομοπλαίσιο. Αυτό είναι στην αναθεώρηση του συντάγματο. Ναι, αλλά Συμ... ας είναι συνεπικά αυτό. Να σα πω ότι πιστεύω εγώ και για τα δύο. Έρχονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσα από την αναθεώρηση του συντάγματο. Όταν λέω έρχονται, δεν εννοώ έρχονται αύριο. Εντάξει. Γενικά είναι δηλαδή στα, στα σχέδια τη κυβέρνηση. Και ο νόμος πλαίσιο είναι κάποιοι κανόνε στα δημόσια πανεπιστήμια ώστε να μην είναι. Πίσω σε κάποια θέματα, δηλαδή να τα βελτιώσουν ουσιαστικά ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται σε κάποια θέματα τα ιδιωτικά Ας πούμε στο μέσο όρο φοιτησης, άμα κοιτάξουμε το μέσο όρο φοιτησης του φυσικού είναι πάνω από 6 χρόνια Αν είναι δυνατόν Σκέψου πως θα ανταγωνιστεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ίδιας σχολή, ας πούμε θετικών επιστημών Με τέτοιο μέσο όρο φοιτησης Για ποιο λόγο δεν τον που θα είναι καλό στο ένα, θα είναι καλό στο άλλο. Ε, ναι, σωστό αυτό, αλλά αυτό δεν το ξέρουν ε, όσοι βλέπουν τα στατιστικά. Οπότε εσύ θα διαλέξει τι εννοώ να αυτό. Αν είναι η το στην αγορά εργασία, σου πει. Και αυτό. Δεν μια σχολή που δεν Και γενικό και και... Και το άλλο. Δηλαδή, άμα πούμε ότι ο κάθε έχει δικαίωμα να φοιτεί μέσα σε 6 χρόνια. Σε 8. Έστω σε 8. Δηλαδή, αν εγώ στο τέλο του 8 έχω περάσει 55 μαθήματα κι μου μένουν άλλα 2, ότι θα με πετάξει. Όχι, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι. Νομίζω ότι ε, δεν θα, ναι κάποια... θα ισχύσει πιο αυστηρά αυτό που ισχύει και τώρα. Δηλαδή, σε συνελεύσει μελών ΔΕΠ τη σχολή σου θα πάθει απόφαση για τέτοιε καταστάσει. Και βλέπω το εξή. Πάνω να δώσω εξετάσει και βλέπω κάτι άτομα που είναι κάτι παππούδε 60-70 χρονών. Ναι. Οι οποίοι. Κάποιοι στη ζωή του αποφάσισαν ότι αντί να πηγαίνουν να παίζουν ταύλια και μπειρμπα, στο καφενείο τη γειτονιά. Θα πάνε στο Πανεπιστήμιο να μάθουν κάτι. Αυτοί εδώ είναι λογικό να μην το τελειώσουν σε 4-6-8 χρόνια. Μπορεί πάει και 30 χρόνια, γιατί το κάνουνε για χόμπι. Και αυτού θα του πετάξει έξω. Εδώ νομίζω ότι δεν πάει ακριβώ έτσι. Δηλαδή, μεγάλες ηλικιέ άτομα ενδεχομένω να είναι από δεύτερη και τρίτη σχολή. Με τα εκπαιδεύσεις και τα σχετικά. Και σε αυτούς θα ισχύει λογικά άλλο πράγμα. ισχύει λογικά δεν φαίνεται πιθανά αυτό το πράγμα άμα ισχύει. Κοίτα αν, αν μπούνε από εξετάσεις... ...των ε, του Λυκείου, πανενήνες δηλαδή, θα ισχύει για αυτούς. τι όχι. Εγώ συμφωνώ με να έχει ένα όριο για, μην, για να πιέζει και το μαθητή να ασχολείται και το φοιτη να ασχολείται περισσότερο και πιο σοβαρά. Αλλά να, με κάποιο τρόπο να προστατεύονται και όλοι οι υπόλοιποι. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Γιατί σαν κυβέρνηση <laughs> να επενδύσω περισσότερα λεφτά... Δεν είμαι εγώ κυβέρνηση, μπαίνω στο ρόλο της ασπάνω. Ε, να επενδύσω περισσότερα λεφτά στις σχολές και να μην έχω κανένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά να επενδύω για άνεργους πολίτες. Ναι, ε, συμφωνώ τι... να αλλάξει. Όχι, ήταν γενική ε, φυσική ναι. η αυτό σίγουρα, αλλά το θέμα είναι να δούμε πως θα κάνουμε το πανεπιστήμιο στο πούμε, πιο αποδοτικό. Όχι θα το, το κάνουμε πως θα το αφήσουμε με λιγότερα άτομα, εύχοντας να βελτιωθεί και η ποιότητά του έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το μέτρο δεν θα πιέσει κάποιους τους να γίνουν πιο αποδοτικοί. Δεν θα τους πιέσει. Δεν πρέπει να του πιέσει. Πρέπει να πιέσει. Με Πιέσω άλλο με τρόπο. Μέτρο, αλλά να έχει και την ασφάλεια, ότι σου παίρει ο νόμο το δικαίωμα σε κάποιες περιπτώσει να μπορείς να συνεχίσει πέρα από αυτό. Νομίζω... δεν ξέρω πώς θα είναι ο τελικός νόμος, αλλά κάτι θα σκεφτούν για αυτό το θέμα. Δεν, δηλαδή, αν όμω είχε ψηφιστεί τον Ιούνιο ο νόμος, ή αν είχε ψηφιστεί τώρα το Ιανουάριο που πάλι μεταθέθηκε... Θα... Ε, έχω ένσταση σε αυτό. Και μπορώ να το τεκμηριώσω, πες λίγο αυτό που θες. Αυτό λοιπόν έχει ήδη ψηφιστεί αυτές οι δύο φοές, Αυτή οι ρυθμίσεις δεν θα υπήρχαν μέσα. Δεν θα έχει ψηφιστεί. Για ένα και μοναδικό λόγο. Το Πασόκ δεν ήταν υπέρ του ψηφίσματος εκείνη την περίοδο και αν δεν έβγαινε σε καλό στην Δημοκρατία θα ήταν τεράστιο πολιτικό κόστος ώστε να το ψηφίσει στη Βουλή της, του Καλοκαιριού που δεν είναι η Ολομέλεια. Τώρα όμως η δημοκρατία έχει μαζί και το Πασόκ που σημαίνει για μένα μηδέν πολιτικό κόστο Γι' αυτό, όταν λένε οι άλλοι αίθουσες, «Κερδίσαμε τη μη ψήφιση του νόμου το καλοκαίρι» είναι... για μένα ένα ψέματα. Γιατί πιστεύω ότι δεν τους παίρνουν στα υπόψη στη Βουλή αυτούς τους ε, 5-10 ξέρω εγώ που κλείνουν τις σχολές. Εγώ νομίζω τους παίρνω. Σκέψου ότι ήδη έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ε... Τώρα τι να σου πω, ε, ίσω να πίεσαν ε, καθηγητέ. να πίεσει οποιοδήποτε. Μακάρι. Υπάρχει ένα γενικότερο το πούμε, κύμα πίεση. Μακάρι, ναι. απλώς... Αλλά... Ε, γιατί δεν αποσύρθηκε καθόλου αυτός ε, ο νόμο, Δεν κάθόλου. Έχει κάποια. άρχισαν να πούμε τα είναι καλά και πρέπει να εφαρμοστούν. Ναι, αλλά. αλλά ε... Το φοιτητικό κίνημα έλεγε. Πάρτε τα άλλα πίσω. Εντάξει πάντα λε 100, 100 πράγματα για να πετύχεις τα 50. Γιατί <σχεδί> αν πεις 50 θα πετύχεις τα 20. <σχεδί> ναι βέβαια να πω εδώ κάτι που ήθελα και από πριν δηλαδή σε τέτοια ζητήματα αναλώνεται αν ο κόσμο πάρα πολύ στο να, στο να ξεπιστηρίζει πάρα πολύ το ίδιο, τα ίδια τους ίδιους νόμους πλαίσια και όλα τα σχετικά. Τελικά, αυτά πόσο ξέρω δεν είναι καν official έγγραφα. Δηλαδή, είναι απλά μία πρόταση. Θα τροποποιηθεί ξανά και ξανά και ξανά και μπορεί να τροποποιηθεί πάπιον. Ε, να σου πω και εγώ τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα γιατί. την άποψή μου δηλαδή. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή. Όταν κατεβάσει ένα νόμο, το, το βγάζει προς τα έξω πριν το ψηφίσει για να δει αντιδράσει. Και τώρα κι εγώ συμφώνω με αυτό που λε. Βγήκε ο νόμο, υπήρχαν αντιδράσει, τον αλλάξαν κάπω, αλλά όταν βγαίνει. Ο πρόεδρο του εθνικού συμβουλίου τη παιδία και λέει: Εγώ αν δεν τα περάσει αυτά, κυβέρνηση παρετούμε, σημαίνει, ότι, σημαίνει κάτι αυτό πράγματα. Δηλαδή, σημαίνει ότι ε, όλη η παιδί μου και μέσα βουλή πες το, Εθνικ... ε, Υπουργείο Παιδιά, α το, όπω θέλει, κυβέρνηση, θέλω να τα περάσουν αυτά. Και θέλω να περάσουν αυτά συγκεκριμένα. Δεκτώ, αν και εγώ το πήγα λού. Δηλαδή, λέω τώρα μιλάμε μεταξύ μα και λέμε με αυτό συμφωνούμε, με το άλλο συμφωνίο, το άλλο διαφόρουμε και λέω ότι όλα αυτά είναι ρευστά. Δηλαδή αύριο. Μια νέα τροποποίηση δεν έχει κανένα από αυτά τα... Ναι, ε, ναι, αλλά το αν δεν ξέρεις αύριο άμα θα γίνεις. Ήταν με αυτό που είμαι, το αν αλλάξει ναι, και κάτι λέω... τεχειότερο το καλύτερο... Είναι πιο το νόημα όμως να χαθόμαστε και να ξεψηρίζουμε κάτι, το οποίο αύριο μπορεί να μην υπάρχει καν. Δηλαδή πρέπει να δούμε αν, αυτό το... αν για αυτό το πράγμα αξίζει να χαθούν εξεταστικές για να αλλάξει. Και αν είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Γιατί καλό μεν να λέμε ότι έχουμε κάποιους τρόπους πίεση αλλά από την άλλη, ίσω πρέπει να σκεφτούμε και το μέρο των φυτών εκείνων που έχουν διαφορετική άποψη και θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό, αυτό, είναι ένα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, είστε από πει ότι είναι συναλλακτικό, α το πούμε έτσι, εκτό από την κατάληψη. Ναι, ό,τι ακούσει είναι ελεύθερη χωρί την κατάληψη. Όλου του άλλου τρόπου χωρί την κατάληψη. Δηλαδή, οι ναι. θα είναι το άλλο. Παράλληλα, θα γίνονται έτσι. Να σου πω κάτι. Ε, από τη μία λέμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε στου δρόμου και να δίνουμε τα μαθήματά μα κανονικά. Γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Τέλο πάντων, για μένα αυτό δεν ισχύει. Ε, Άμα θέλει να αγωνιστεί, μπορεί να αγωνιστείς. Να αγωνιστείς. Αν πιστεύει ότι κλείνοντα τη σχολή αγωνίζεσαι, μαγκιάσουμε χαρά σου. Το θέμα είναι θα πετύχει. Μπορεί να πετύχει μόνο να βλέπει τον εαυτό σου. Επίση, κάτι άλλο που είχε πει κάποιο φοιτητή μου και το θεωρώ πολύ σωστό είναι ότι ε, κλείνοντα οι φοιτητέ τη σχολή και μη κάνοντα μαθήματα ουσιαστικά αυτή, δεν κάνουν σε κανένα. Το ζήτημα. Το πολιτικό και κόστο και το πραγματικό κόστο που στην κυβέρνηση και ω προ τον οποιοδήποτε φορέα είναι όταν σταματήσει η ερευνητική δραστηριότητα στο πανεπιστήμιο. Και τουλάχιστον στη δικιά μα σχολή αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή οι καθηγητέ πηγαίνουν, παίρνουν τη δουλειά του σπίτι και συνεχίζουν να κάθεχνουν τα project Και έρχομαι εγώ και λέω, ποιον βλάπτουμε κλείνοντα τη το σχολή του, του ίδιου του μόνο και κανέναν άλλο, έτσι. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Το, DEP συνεχίζει κανονικά να δουλεύει. το, το θέμα δεν είναι να βλάψει κάποιον. Είναι να κάνει μια κίνηση και να πει ότι δεν είσαι εγώ αναντιόμενο να ναι, να ναι σε αυτό που κάνει. Διαφωνώ. Το ζήτημα είναι να ασκήσει πίεση και αυτό τον τρόπο δεν ασκήσεις ασκήσεις πίεση. πίεση αλλά όχι να βλάψει τα Μα δεν ασκήσεις Λέβαια, πίεση. Δηλαδή, κάνουν κατάληψη ώστε να αυτοί οι πέντε να χάσουν τη δουλειά τους ή Τι να τον τρόπο. Ασκείται ότι πόσα δημόσια κλεισμένα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. το είναι το είναι στην το ο και και έναν κόσμο ο οποίο ε, δεν έχει άμεση επαφή με το πανεπιστήμιο, ναι, κάποιο γιο ή, ή, ή, ή, ή κάποιο παιδί του, πάνω από φοιτητή, ώστε να τα ξέρει όλα αυτά. Γενικότερα έχει μια, μια φωνή σε αυτό το πράγμα. Ότι δε στο κάτι γίνεται. Μιλήσαμε στο ότι πανεπιστήμιοι είμαστε το μαζεμένοι και κάνουμε κάτι γιατί θέλουμε να πετύχουμε αυτό και εκείνο. Δεκτό αυτό, αλλά παρόμοια πίεση θα μπορούσε να ασκηθεί απλά με συλλογή υπογραφών, δηλαδή. Πάλι το καταθέτει και λε τρει χιλιάδε άτομα λένε Όχι στο νομοπλαίσιο από Θεσσαλονίκη ε, και Βεράριο. Ναι, μπορώ να και αυτό είναι ένα άλλο τρόπο. Αυτό που λέω. Ε, θέλετε να αναφέρετε κάτι άλλο στην όλη διαδικασία, Θέλετε να μιλήσουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρω, ε, ξέρω ε, γιατί αναλυθήκαμε λίγο στο νομοπλαίσιο μόνο. Ναι, ε, πάντω είναι. Ναι, ε, όντω εμεί τουλάχιστον στα στην προηγούμενη συνέλευση, εκεί που επικεντρωνόμαστε κάθε φορά είναι ότι έχει σχέση με το άρθρο 16 και ο φόβος ότι μπορεί να γίνουν ιδιωτικά ακόμα και τα, τα κρατικά πανεπιστήμια και πάντα τονίζεται πολύ έντονα αυτό το θέμα Ναι, αυτός ο φόβος υπάρχει απλώς από όσο ξέρω στη συγκεκριμένη πρόταση της για την αναθεώρηση ε, αναφέρεται ρητά ότι το κράτος θα χρηματοδοτεί τα δημόσια πανεπιστήμια όπω είναι τώρα απλώς, ποιοι φόβοι υπάρχουν. Θα τα χρηματοδοτεί μόνο το κράτος ή θα χρηματοδοτεί το κράτος ε, ε, και τα ιδιωτικά μήπως γιατί για, για λόγους υγεία ανταγωνισμού Αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα γιατί άμα γίνει αυτό το πράγμα τότε δεν, δεν υπάρχει υγείας ανταγωνισμό. Τα ιδιωτικά θα και έχουμε Και ρωτάω, το, το κράτος χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά φροντιστήρια Δεν νομίζω Είναι επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα τα, τα επιχωρήγει. Αυτό που εγώ καταρχάς πιστεύω ότι είμαι υπέρ των υπάρχουν ιδιωτικών παρεμπιστήμιων αλλά να διασφαλίσεις ότι τα δημόσια παρεμπιστήμια θα μπορούν να τα ανταγωνιστούν. Ναι, σωστό αυτό. Δηλαδή, αυτό θυμάσαι και... την ερώτηση που σου έκανα. Αξίζει να δώσουμε περισσότερα λεφτά στην παιδεία και να βγάζουμε άνεργους πολίτες. Αυτό δώσουμε περισσότερα λεφτά στην παιδεία και μετά έχει και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ωστε αυτοί που φεύγουν έτσι και αλλιώ στο εξωτερικό, α του έχετε Βασικά, εξωτερικούς. τι πιστεύω εγώ γενικά τώρα πάνω στο θέμα. Η όλη αρχή του, κακ... Η αρχή του κακού είναι ότι βάλαν πάρα πολλά άτομα μέσα στα πανεπιστήμια. Ο νόμος του Αρσένη, όταν είχε βγει, άλλοι φώναζαν και άλλοι έπρεπε να φωνάζουν. Έλεγε ο νόμος του Αρσένη, εγώ θα σα βάλω όλου στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι τεράστιο λάθο. Τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να στεγάσουν τόσο πολλά άτομα και εκεί άρχισε το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν έχουμε αίθουσε, γι' αυτό δεν έχουμε εργαστήρια, γιατί είμαστε πάρα πολλά άτομα. Και κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει κιόλα να, να μπαίνουν ω πανεπιστήμια. Δηλαδή, δεν, δεν είναι και λογικό αυτό, έτσι. Κάποιοι είναι για εκεί, κάποιοι είναι για άλλου είδου ιδρύματα, για άλλου είδου δουλειέ, αν θέλει. Mm. Τέλο πάντων, απλώ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει αναδείξει ο Άγγελε αυτό που λες, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα ότι τα, τα δημόσια μπορούν να τα ανταγωνιστούν. Γιατί υπάρχει ο φόβος ότι ανοίγεις ένα ιδιωτικό, ξέρω εγώ, θετικών επιστημών ή με το χλιδάτο με τις φοβερές αίθουσε, με τους καθηγητές που όπως λέει η κυβέρνηση θα έχουν τα ίδια κριτήρια με τους καθηγητές των, δηλαδή θα μπαίνουν τα ίδια κριτήρια <σχωμά> ε, λογικό είναι αυτό, απλώς ανοίγεις ένα ολοκένουργιο καθαρό κτίριο δίπλα σε ένα κατεστραμένο, ας πούμε, εισαγωγικά Τώρα, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι δεν θα πάνε όλοι οι Έλληνες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί δεν θα είναι τόσο πολλά όσο τα δημόσια, στην αρχή τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να κάνουμε μία κίνηση, γιατί θα μείνουμε πίσω. Και αυτό είναι, πιστεύω για μένα, ο μεγαλύτερος φόβος. Θα μείνουμε πίσω στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει, σκοπός είναι όλοι να περνάνε ίσως από κάποια κριτική αξιολόγηση. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει ποιότητα και στα δύο, πάντω. Άμα θέλουν οι ακροατέ να συμπληρώσουν κάτι πάνω σε αυτό, ας το γράψουν σε σχόλιο στο newscast ή να μα το στείλουν. Με... Για να σου στείλουν με audio comment. Με και audio το... comment. Ουσιασμένο Νομίζω ουσιασμένο ότι ουσιασμένο. καλύψαμε αρκετά θέματα. Καλά, η λέγχερ είναι ότι πολύ μεγάλο θέμα. δηλαδή Ναι, δεν... ναι Οπότε δηλαδή, καλύτερο να σταματήσουμε εδώ και αν χρειαστεί το ξαναπαναφέρουμε. Το πρώτο αφορά μια πάπια, η οποία ζει στην Κίνα. Το αφεντικό αυτή της πάπιας την έχει εκπαιδεύσει, ώστε να πουλάει εφημερίδες και να παίρνει τα ρέστα. Μάλιστα κάθε φορά που κοιμάται ο εργοδότης της πάπιας, το ξυπνάει. Οπότε αυτός δεν χρειάζεται πλέον να κάνει πολύ δουλειά, γιατί έχει την πάπια την εκπαιδευμένη, η οποία τον βοηθάει κάθε μέρα στη δουλειά του. Τη κολλάει έτσι, μα. Τι όχι. Καλό αυτό. Το δεύτερο παράξενο συνέβη σε ένα ανθοπολείο στη Μαλαισία, στο Κουάλνουμπούρ. Πρόκειται για ένα ανθοπολείο, το οποίο το έχουν ληστέψει. Όμως δεν μιλάμε μόνο για μία ληστεία όπως θα περίμενε κάποιος, αλλά από το 2004 έχουν γίνει 30 ληστείες σε αυτό το μαγαζί. Η διοκτήτρια κάθε φορά φώναξε την αστυνομία, η οποία όμως μόνο 3 φορές ήρθε να ερευνήσει το μαγαζί της. Οι ζημιέ μάλιστα που έχουνε προκαλέσει αυτές οι λίστιες ανέρχονται στα 56.300 δολάρια. Προφανώ αυτό το ποσό είναι πολύ μεγάλο και εφόσον η διοκτήτρια δεν είδε κάποια ανταπόκριση από την αστυνομία τελικά απευθύνθηκε στον τύπο ε, για να δημοσιευτεί το γεγονός μήπως βρεθεί κάποια λύση. Το τρίτο επεισόδιο του Newscast έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και αυτή τη στιγμή θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες που είχαμε σχετικά με μια ενδεχόμενη μεταγραφή στο, στο Newscast και στο Newsfilter. Αποστόλη, ξέρεις κάτι παραπάνω? Α, δεν Απλά αυτό με ενδιαφέρει το λεπτό καιρό. Είναι πού θα πάρω την Νικολά που έφυγε. Αυτή ο η αλέγη που λέμε. Ήδη το έχουμε καταθέσει πρόταση για να... Δουλέψει μαζί μας και μάλλον από ότι φαίνεται από εβδομάδα θα δεχτεί κιόλας Μέρος το επόμενο Newscast με Νίκο μαζί Newscast με Νίκο μαζί την άλλη εβδομάδα Στο περίοργο θέμα τη εβδομάδας, έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά μία πάπια η οποία ζει στην Κίνα και την έχει εκπαιδεύσει ε, ένα περιπτεράς για να δίνει εφημερίδες και να παίρνει τα ε, αυτή η πάπια κάθε φορά μάλιστα που ε, κοιμάται δάκ. το αφεντικό της. How are you doing?